Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως γνωρίζετε, διαβάζουμε την περίοδο αυτή, τον βίο και την πολιτεία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και Σπηλαιότου, ο οποίος εγκοιμήθη εν κυρίω το έτος 1959 και τον οποίο βίο και πολιτεία συνέγραψε ο γέρον Εφραίμ, ο ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην Αμερική, σε ένα ανδρό μοναστήρι στην Αριζόνα, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος. Θα μας διηθεί σήμερα για το εργό του την ευλογημένη εκείνη εποχή, στην μικρά Αγία Άννα, του Αγίου Όρους. Ο γέροντας ήταν πρόθυμος παντού και σε όλα, πρώτος στις αγρυπνίες, πρώτος στην εκκλησία όταν είχαμε λειτουργία, πρώτος και στο διακόνυμα. Δίδασκε διαρκώς με το παράδειγμα του. Εργαζόταν πολύ και σταματούσε μόνο στις ώρες που επέτρεπε το πρόγραμμα. Μου έλεγε ο γέροντα: «Όταν γνωρίζει ο υποτακτικός ότι με το διακόνημα δουλεύει για τον Θεό, γίνεται πολύ πρόθυμος». Γι' αυτό πρωί-πρωί, μόλις χάραζε, έπιανε το εργόχειρο. Κατά το πατερικό, έργασε σώμα ή να τραθείς, νύφε ψυχή μου ή να σωθείς. Γιατί το έκανε αυτό ο γέροντας. Και για παράδειγμα δικό μας, αλλά και επειδή το εργόχειρο είναι ευλογημένο και βοηθάει στην καταπολέμηση των λογισμών. Όταν κανείς δεν έχει εργόχειρο, το μυαλό του συνεχώς σκέπτεται πότε το ένα, πότε το άλλο, θέλει να μιλάει, να αργολογεί, αφού είναι πολύ φυσικό ότι κάτι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και αν δεν εργάζεται, πρέπει να εργάζεται η γλώσσα του με το όνομα του Ιησού, να εργάζεται το μυαλό του αδολεσχόντας με τα θεία. Μας εξιστόρισε κάποτε το ακόλουθο γεγονός. Ήταν ένας αδελφός και έφυγε από τον γέροντά του και τον ρωτούσαν «Γιατί έφυγες, α, όλο δουλειές με έβαζε να κάνω και τις Κυριακές και τις γιορτές, όλο με έβαζε να δουλεύω». Και του λέει ένας μεγάλος γέροντας «Καλά σου έκανε ο σου, γιατί αν δεν δουλέψεις εσύ και αυτές τις ημέρες, Κυριακές και γιορτές, επειδή δεν κάνεις πνευματική εργασία το μυαλό σου θα γυρνούσε εδώ και εκεί ακόμα και σε απρεπή πράγματα. Ξέροντας ο γέροντα ότι εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις προσευχή και θεωρία πνευματική και γνωρίζοντας ότι ο νους σου θα γυρνάει εδώ και εκεί προτίμησε το εργόχειρο για να κοπιάζεις και να δεσμεύονται οι λογισμοί σου. Γι' αυτό δεν μα άφηνε αργούς λέγοντας ότι η αργία πολλά κακά εδίδαξε τους ανθρώπους κατά το «αργία μη τυρπάσης κακίας». Ο αργός άνθρωπος δεν βγάζει τον επιούσιο, μα δεν βγάζει και τίποτα προς ελεημοσύνη. Αλλά κυρίως η εργασία, το διακόνυμα, λογιζόταν από τους πατέρες ως προσευχή και ως μέσο σωτηρίας, διότι εργαζόμενος ο άνθρωπος οφείλει και να προσεύχεται να λέει ασταμάτητα την ευχή. Το δικό μας εργόχειρο ήταν η ξυλογλυπτική. Κάναμε 8 με 10 σταυρουδάκια την ημέρα. Ο γερο Αρσένιος έκοβε τα ειδικά αγριόξυλα με το πριόνι. Κατόπιν ο πατήριο Ιωσήφ και ο παπαχαράλαμπος έκαναν το πρόπλασμα και το προκαταρκτικό σκάλισμα, τον σκελετό που λέμε, και τέλος τα έπαιρνε ο γέροντας και σκάλιζε τις λεπτομέρειες. Ενώ ο πατήρ Αθανάσιος τα έπαιρνε και τα πουλούσε στα μοναστήρια και μας έφερνε τρόφιμα. Ύστερα κάναμε και αγιασματάρια. Μια φορά είδε τον γέροντα να έχει κάνει είκοσι από αυτά. Ήταν πολύ γρήγορος και αποδοτικός. Το θεωρούσε και αυτό σαν μια άλλη προσευχή. Αργότερα κάναμε και φραγίδες για τα πρόσφορα. Ο Γέροντας έκανε πολύ σπουδαία σκαλιστά στα Εργαζόταν με μεγάλη ευχέρεια και ταχύτητα. Ήταν πολύ δεξιοτέχνης στη γλυπτική, γιατί είχε πολύ σταθερότητα στα χέρια του. Μπορούσε να σκαλίζει το ξύλο κρατώντας το με το χέρι του, ενώ εμείς δεν μπορούσαμε αν δεν το ακουμπούσαμε κάτω. Ισχολεί το με μόνο ένα είδος ξυλογλυπτικής. Έκανε έναν σταυρό που στην προστινή όψη είχε σκαλισμένο τον εσταυρωμένο Χριστό και στην άλλη όψη την Παναγία μας. Εάν ήθελε θα μπορούσε να κάνει λεπτομερή ξυλόγλυπτα με μεγάλη επιτυχία, άλλωστε τον είχαμε δει μερικές φορές να κάνει κάποιο εξαιρετικό έργο. Δεν το άρεσε όμως να κάνει πολλά είδη ή πολυτελή και λεπτά χειροτεχνήματα, γιατί αυτά μας έλεγε, έχουν απασχόληση διανοητική και εχμαλωτίζουν το νου από την στροφή προς τον Θεό. Επιπλέον, εάν κάναμε λεπτότερα έργα, περισσότεροι άνθρωποι θα ενδιαφέροντο και θα χάναμε την ησυχία μας. Ένω με ένα απλό έργο, εκπληρώναμε τον σκοπό μας που ήταν να ανταποκριθούμε τις ανάγκες της συνοδείας μας. Με τα είχαμε όλα τα αγαθά, παρόλο που δεν είχαμε περιβόλη και ελιές αλλά δεν ήταν εύκολη αυτή η εργασία και ο γέροντα κουραζόταν όπως διαπιστώνουμε από μια επιστολή του που γράφει τα εξής Απο νέο ακμάζοντη ηλικία εγείρασα ως να ήμην εκατοντούτης από τα βάσανα των πολλών αλλιώσεων πρώτον δια των έργων των χειρών μου ως είδες από αυτό που σου έστειλα «Πορίζω τον άρτον μου εν Ιδρώτη». Και τώρα ο γέρον Εφραίμ θα μας διηγηθεί για τον Παπαχαράλαμπο. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1950, νέο ημερολόγιο, έφτασε ο Χαράλαμπος στο Άγιο Νόρος και την επομένη ήρθε να επισκεφθεί τον γέρο Αρσένιο που ήταν θείος και νονός του. Να υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο γέρον Χαράλαμπος εχρημάτισε πολλά χρόνια ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους. Όπως είδαμε στην αρχή, η οικογένεια του Χαραλαμπου καταγόταν από τον ευλογημένο πόντο. Με τις τουρκικές πιέσει όμως του 1880, ολόκληρη η οικογένειά του, μαζί με χιλιάδες άλλους ποντίους, πέρασαν απέναντι στην Νότιο Ρωσία. Έτσι ο Χαράλαμπος γεννήθηκε στην Ορθόδοξη Ρωσία το 1910 και βαπτίστηκε από τον θείο του τον μετέπειτα μοναχό Αρσένιο. Αλλά εξαιτίας της κομμουνιστικής επαναστάσεως η οικογένειά του μετόκησε. Ενώ λοιπόν ήταν ήδη 12 ετών το 1922, η οικογένειά του έφτασε στο αρκαδικό της δράμας. Ο Χαραναμπος γράφτηκε στο δημοτικό σχολείο και ήταν πολύ καλός μαθητής. Έκανε και δύο χρόνια στο γυμνάσιο με εξαιρετικές επιδόσεις αλλά τα χρόνια ήταν δύσκολα και χρειάστηκε να σταματήσει τις σπουδές του για να βοηθήσει τον πατέρα του. Λέγεται όμως ότι και ο πατήρ Αρσένιος είχε γράψει στον Λεωνίδα να βγάλει τον Χαράλαμπο από το σχολείο, διότι από το Άγιο όρο είχε δει πως κάτι παρέστο στο σχολείο πολύ θα τον ζημίωναν πνευματικά. Στις αρχές της νεότητάς του, ο Χαράλαμπος ήταν πολύ κοινωνικός νέος, άφθαστος σε χορούς και αθλήματα. Αλλά η καρδιά του ποθούσε τα υψηλότερα, τα αιώνια. Έτσι καταθεί η ανεύση Γνωρίστηκε με κάποιον ευλαβέστατο Ρώσο που διέφυγε την κομμουνιστική σφαγή ονομαζόμενον Ιλία, ο οποίος και τον δίδαξε να αγωνίζεται με την Ευχούλα. Ο Κυριλίας χρημάτισε κάτι σαν γέροντας του κοσμικού Χαράλαμπου. Ο Χαράλαμπος υπηρέτησε στον στρατό και πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο εναντίον των Ιταλών με τον βαθμό του 19. Γνώρισε δηλαδή από κοντά το ηρωικό έπος του 1940. Η απρόσμενη εξέλιξη ανάγκασε τον Χίτλερ να αποσπάσει δυνάμεις από το δυτικό μέτωπο για να σώσει το κύρος των συμμάχων του Ιταλών. Έτσι την Κυριακή της 6 Απριλίου το 1941 οι Γερμανοί εισέβαλαν αστραπιέως στην Ελλάδα έχοντας για εφεδρίες τις βουλγαρικές δυνάμεις. Το μέτωπο έσπασε, ο στρατός διαλύθηκε και άρχισαν οι μαύρες σελίδε της γερμανικής κατοχής. Η Ανατολική Μακεδονία μέχρι τον Στριμώνα και οι Θράκοι δόθηκαν στους Βουλγάρους. Οι τελευταίοι στην προσπάθειά τους να οικειοποιηθούν ολόκληρη τη Μακεδονία φόνευσαν πολλούς Έλληνες, ακόμα και κληρικούς. Μόνο στον νομό δράμας σφαγιάστηκαν τότε 14 ιερείς, και χιλιάδες λαϊκοί. Η τρομακτική αυτή σφαγή άρχισε στις 29 Σεπτεμβρίου 1941. Στις χαλεπές αυτές οι συνελήφθη συνελήφθηκε ο Χαράλαμπος μαζί με άλλους συμπατριώτες του και οδηγήθηκαν από τους Βουλγάρους για εκτέλεση. Τότε επικαλέστηκε σε βοήθεια των εχμαλώτων ελευθερωτή, μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο, κάνοντα τάμα πω εάν τον σώσει θα γίνει μοναχός. Πράγματι, με άμεση θαυματουργική και οφθαλμοφανή επέμβαση του Αγίου Γεωργίου, σύντομα αφέθηκε ελεύθερος αυτός και οι άλλοι. Από τότε η καρδιά του πλέον δόθηκε εξ στον Χριστό μας. Μα ένα σώρο εμπόδιο εξεφύτρωσαν στον δρόμο του. Καταρχάς, με την προτροπή του δασκάλου του γεροηλία, παρέμεινε στον κόσμο μέχρι να περάσουν τα δύσκολα χρόνια τη κατοχής προ τη ρηγμό των συμπολιτών του. Κατά το 1944 όταν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής απεχώρησαν Θεία Βουλήσι συνέβη ένα άλλο θλιβερό περιστατικό. Πέθανε ο πατέρας του σε σχετικά νεαρή ηλικία και έτσι ο Χαράλαμπος αναγκάστηκε να παραμείνει στον κόσμο ως προστάτης της οικογένειας του μέχρι τα 41 του χρόνια. Παρά τα αυτά όμως ζούσε πολύ ασχητικά. Η ζωή του κυλούσε με σκληρή εργασία κατά την ημέρα για να συντηρήσει την οικογένειά του και με πολύαιρες αγρυπνίες προσευχής κάθε νύχτα. Με τον τίμιο ιδρότερο του σπούδασε τα μικρά του αδελφάκια και με τα πύρινα δάκριά του διατηρούσε άσβεστη την φλόγα της πλήρους αφιερώσεως των Θεώ. Παράλληλα, ένθερμος ζηλωτή, όπως ήταν ο Χαράλαμπος, ηγήθηκε τοπικά του παλαιοειμερολογητικού ζητήματος. Όταν λοιπόν ενηλικιώθηκαν και σπούδασαν τα αδέλφια του, θέλησε πλέον να εκπληρώσει την υπόσχεσή του και να γίνει μοναχός. Αλλά δεν τον άφηναν οι συμπατριώτες του διότι οι ομόφρονές του ζηλωτές έλεγαν πως τον είχαν ανάγκη. Βρε καταλαβαίνετε έδωσα υπόσχεση στον Θεόν έλεγε. Όχι απαντούσαν εκείνοι έχεις καθήκον χάριν το αγώνος να παραμείνεις τον κόσμο και εδώ αφιερωμένος είσαι. Έτσι λοιπόν και πάλι εμποδιζόταν από το να εκπληρώσει την κλίση της καρδιάς του. Ο Χαράλαμπος ήταν θερμός ζηλωτίσμεν, ωστόν όμως είχε και την διάκριση να γνωρίζει τα όρια. Οι στάσει του ήταν στάση διαμαρτυρίας και όχι αποστασίας. Όμως ανέλπιστα η παλαιοειμερολογήτικη ηγεσία του 1950 εξέδωσε την διαβόητο εγκύκλιο με την οποία κατεδίκαζε σύμπασα την τοπική εκκλησία της Ελλάδος. Μόλις έπεσε στα χέρια μου αυτό το χαρτί, η διηγεί το αργότερα, τόσο πολύ στενοχωρέθηκα, τόσο έκλαψα, τόσο απογοητεύθηκα, ώστε έλεγα μόνος μου. «Αχ, λέπορε! ο Θεός σε εκάλεσε για την αγγελική ζωή και εσύ έκατσε να σώσεις τον κόσμο. Να τα αποτελέσματα». Όσο λοιπόν πιο γρήγορα μπορείς, τρέξε στον προορισμό σου, μη τυχόν σε βρει απότομα κανένα θάνατος και φανείς ασυνεπής στην υπόσχεση που έδωκες στον Θεό. Τελικά την τρίτη η της 13ης Σεπτεμβρίου του 1950 έφτασε ο Μεσήλικας πλέον Χαράλαμπος στο Άγιο Νόρος με τελικό σκοπό να μονάσει κοντά στον θείο και νονό του πατέρα Αρσένιο. Την άλλη μέρα και όλες τις του, την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ξεκίνησε για την Αγία άνα να βρει τον θείο του Ο ίδιος διηγείται τις πρώτες ημέρες του ως εξής Μπέρδευσα τον δρόμο και αντί να πάρω τον ανήφορο προς τα πάνω βγήκα στα καρούλια Μετά ξαναγύρισα πίσω, είχα και φορτίο και όσό του ανέβω ο ήλιος βασίλευε ανεβαίνοντας και όλο πλησιάζοντας την περιοχή, δεν διέκρινα τίποτα άλλο από βράχια. Γι' αυτό αναγκάστηκα κάθε τόσο να φωνάζω. «Πάτερ Ιωσήφ! Πάτερ Αρσένιε!» Τίποτα. Ύστερα ακούω μια γλυκιά φωνή. «Έλα εδώ! Εδώ έξω!» Πλησιάζω λοιπόν και βλέπω έναν μεσήλικα το μοναχό, ξυπόλυτο, ξεσκέπαστο και με ένα ράσο ξεσχισμένο. Με πέρασε στη σπηλιά του και τι να δω. Μια στενή σπηλιά, μισοσκότυνη, ανεπιμέλητη, γεμάτη αράχνες και σκουπίδια, πάνω σε ένα τσουβάλι κοιμόταν. Μόλις λοιπόν έμαθα πως ο εν λόγω μοναχός ήταν ο πατήρ Αθανάσιος από την συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ, ξαφνιάστηκα. Τι καλογερινά είναι αυτή. Τα χασα. Τέτοια καλογερική θα κάνω. Άρχισα να διαιρωτόμαι. Βρε την άσκηση, δεν την φοβάμαι. Όμως με τέτοιες συνθήκες δεν μπορώ να ζήσω. Η μάνα μου με έπλαινε, με σκούπιζε, με σιδέρωνε. Καλογερική είναι αυτή εδώ ή γεφταριό ή κάτι χειρότερο. Και ενώ σκεπτόμουν απελπισμένο σε αυτά, μου λέει με πολλή ευγένεια ο πατήρ Αθανάσιος. «Έλα, έλα, έρα να σε πάω. Τον Γέροντα θέλεις, τον πατέρα Αρσένιο». Εγώ βλέποντας τον έτσι ξυπόλυτον απελπίστηκα. Μας συντυπώσεις λοιπόν κίνησε για τον Γέροντα. Και συνέχισε την διήγηση ο παπαχαράλαμπος. Μετά με πήγε στον Γέροντα προκατηλημένος από την εντύπωση της πρώτης εικόνας δεν ήθελα να μπω μέσα. Μόλις λοιπόν μπήκα μέσα όλος παραδόξως εδώ η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική. Νέμεν ναι, κελί μικρό και στενόχωρο, αλλά όμω περιποιημένο καθαρό συμμαζεμένο ε, τότε ανάσανα. Δεν πέρασε πολλής χρόνος και το σήμα έφτασε και στον πατέρα Αρσένιο, ο οποίος με υποδέχτηκε με πολύ χαρά. Δεν συζήτησα πολύ. Ήμουν και πολύ κουρασμένος και νηστικός. «Δεν έφαγες», με ρώτησε. «Όχι, δεν έφαγα», απήντισα. «Σήμερα δεν τρώω. Ενά τι θα έκανα». Ξεκίνησα από το πρωί, αλλά έχασα τον δρόμο. Μέχρι το βασίλεμα του ηλίου δεν έφαγα». Είχα την τακτική αυτή, Τετάρτη και Παρασκευή, να μην τρώω. Ο γέροντας έφτιαξε κάτι και φάγαμε. Τη συζήτηση πάνω; λέει ο γέροντας. Εις τον κόσμο τι έκανες? Δεν ξέρω τι έκανα. Προσπαθούσα κάτι να κάνω, έκανα όλα τα καθηκοντά μου. Μετά δύο χρόνια γνώρισα ένα γεροντάκι, τον Γεροιλία και αυτός μέσωσε. Αυτός με έβαλε με το κομποσχύνι να κάνω ώρες τις ακολουθίες. Εσπερινών, απόδειπνο, είτε στο χωράφι, είτε στο σπίτι μου ήμουν. Αυτός ήταν από την Ρωσία φευγάτος. Ήταν σε ένα μοναστήρι που το κατέστρεψαν, το έκαψαν και σκότωσαν τους μοναχούς. «Αυτός είχε την νοερά προσευχή», ρωτάει ο γέροντας. «Εγώ δεν ξέρω αν είχε νοερά προσευχή», απαντώ αλλά έλεγε νύχτα μέρα μέσα του την ευχή. Μάλιστα μου έλεγε ο Γεροηλίας ότι όταν ήταν στο μοναστήρι από δύο ώρες μακριά όποιος ερχόταν τον έβλεπε και έλεγε στον γέροντά του. Γέροντά, έρχονται οι τάδε για αυτήν την υπόθεση. Ρωτούσε ο Ιηγούμενος. Πώς το ξέρεις? Να γέροντα, έλεγε ο Γεροηλίας, σαν να τους βλέπω μπροστά μου. Είναι ένα ξανθό και ένας μελαχρινός. Αυτός σε έσωσε, ξαναείπε ο γέροντας, και αυτή η προσευχή που έκανες εκεί, λέω στον γέροντα. Εγώ γέροντα ήρθα να σας δω, εσάς και τον γέρο Αρσένιο. Θα μείνω λίγο κοντά σας και κατόπιν θα πάω στην Αθήνα και απ' εκεί στην Αίγινα. Δεν θα πας πουθενά, λέει ο γέροντας Ιωσήφ. Όχι γέροντα λέγω. Θα καθίσω 20 ημέρες, έστω ένα μήνα και κατόπιν θα πάω στην Αθήνα. Καλά, καλά, θα δούμε, ξαναλέει ο γέροντας. Μα αυτά τα λόγια χωρίστηκαν και ο Χαράλαμπος πήγε να ξεκουραστεί. Ο γέροντας Ιωσήφ όμως είχε άλλα σχέδια. Και συνεχίζει την διήγησή του ο Παπαχαράλαμπος. Την πρώτη βραδιά με είχε αφήσει και κοιμήθηκα. Τη δεύτερη βραδιά αφού κοιμηθήκαμε και κατόπιν ξυπνήσαμε λέει ο γέροντας για να με δοκιμάσει εμείς εδώ ζούμε πολύ σκληρά εσύ δεν φαντάζομαι να μπορέσει. θα δοκιμάσω γέροντα ο θείος σου κάνει τρεις χιλιάδες κάθε βράδυ εσύ μπορείς να δοκιμάσω γέροντα πατερ Αρσένιε πάρ και πηγαίνετε να κάνετε από τρεις χιλιάδες Να δούμε πόσες μετάνιες θα κάνει. Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε μετάνιες και τελειώνει πρώτος ο Γεωροαρσένιος. Εμένα μου έμεναν ακόμα άλλες πενήντα μετάνιες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι του Γεώρο Αρσενίου το έδαφος ήταν λίγο ανηφορικό, ενώ εμένα ίσιο. Τελείωσα και με φώναξε ο Γέροντας. Πώ βλέπει χαρά με τα πράγματα Θα αντέξεις Έτσι θα πάμε Ρωτώ Τι είναι Ρωτά ο γέροντας Προς το παρόν δεν δυσκολεύτηκα Στο μέλλον δεν ξέρω Λοιπόν Θέλεις να δοκιμάσεις Ναι γέροντα Γι' αυτό ήλθα Μόνο που προγραμμάτισα να πάω κάπου Και μετά να γυρίσω οριστικά Πού θα πας θα πάω στην Έγινα να δω τη θεία μου την Καλογριά, την αδελφή του Γεροαρσενίου, την Ευπραξίαν. Να την αποχαιρετήσω και να λάβω την ευχή της. Άκουσε εδώ. Αν ήλθε σε εμάς για καλόγερος, την θεία σου την Ευπραξίαν, ξέχασέ την. Αν πάλι θέλεις να πας την θεία σου, κανείς δεν σε εμποδίζει. Μόνο σε μας δεν θα ξαναγυρίσεις. Μαγιαίροντα, εγώ εδώ αναπαύθηκα. Εδώ θέλω να μονάσω. Αν θελεις εδώ να μονάσει, κάθισε, είσαι δεκτος Αν όμω φύγει τώρα, εδώ η πόρτα έκλεισε. Βρέτη, έπαθα. Μαγιαίροντα, εγώ ήρθα εδώ με πρόγραμμα. Πρόγραμμα! καλόγερος και πρόγραμμα! Πού βρήκε τέτοια καλογερική με θελήματα και προγράμματα? Ο γέροντας ως διορατικός που ήταν με τους πνευματικούς τοφθαλμούς είχε δει όλη τη μελλοντική εξέλιξη και προκοπή του υποψηφίου και δεν τον άφηνε να φύγει από κοντά του. Έτσι πάλεψε αρκετά και τελικά ο Χαράλαμπος έχασε τη μάχη, είπε το ναι και έμεινε έκτοτε κοντά στον γέροντά μας μέχρι την οσιακή κίνηση του, του γέροντος διότι είπαμε ότι ο Παπαχαράλαμπος έγινε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Διονυσίου Αγίου Όρου. Πολύ σύντομα ο νερό Χαράλαμπος κατενόησε πως τα ασκητικά αγωνίσματα στον κόσμο είναι πολύ πιο εύκολα από ότι στη μοναχική ζωή, μιας και στην τελευταία έρχεσε αντιμέτωπος στήθος με στίθος με τους δαίμονες. Και συνέχισε ο πατήρ Χαράλαμπος την διήγησή του ως εξής. Τις πρώτες δύο-τρει που ήρθα και έμεινα στο του γέροντος Ιωσήφ, ως κοσμικός, ο διάβορος τέτοια λύσα είχε, που δεν με άφησε να κοιμηθώ, δεν με άφησε να κάνω προσευχή. Πάω να κοιμηθώ και να ο διάβολος επάνω μου ολόκληρος. Πότε σαν σκύλο πότε σαν άνθρωπο, πότε σαν λιοντάρι, εγώ από τον φόβο μου σηκωνόμουν και έκανα προσευχή. Έτσι άυπνος τελείως την ημέρα δεν μπορούσα να κάνω τα καθήκοντά μου και να προσευχηθώ. Όταν με ρώτησε ο γέροντας πώς πηγαίνω, του περιέγραψα τι συμβαίνει. Τι έκανες, ερωτάω ο γέροντας. Μήπως σηκώθηκε και έκανες προσευχή από τον φόβο σου. Ναι γέροντα, απαντώ. Έτσι όμως δεν σ άφησε να κοιμηθεί. Και τώρα δεν μπορείς να κάνεις τα καθήκοντά σου και να προσευχηθείς. Αν έρχεται από το ένα μέρος, εσύ να γυρίζεις από το άλλο κάνοντας το σταυρό σου και θα φύγει. Να μην δίνεις σημασία. Θα μάθεις να τον πολεμάς και κατόπιν ούτε σημασία θα του δίνεις. Έτσι πράγματι και έγινε. Μετά τη δεύτερη βραδιά άρχισε να με καθοδηγεί. Σε μια εβδομάδα τόση παρηγοριά βρήκα που ευωδίαζε όλος ο τόπος όπου κι αν πήγαινα. Επειδή για χρόνια ολόκληρα στον κόσμο ο Χαράλαμπος ήταν ηγετικός τέλεχος των παλαιοειμερολογητών, ο Γέροντας έκρινε αναγκαίο να του μιλήσει για να τον βοηθήσει να καταλάβει την στάση μας. Διότι από την αρχή ήμασταν με τους ζηλωτές και μόλις λίγους μήνε πριν φτάσει κοντά μας ο Χαράλαμπος γυρίσαμε με τα μοναστήρια. Τον πήρε λοιπόν ιδιαίτερο ο γέροντας και άρχισε με τρόπο να τον κατατοπίζει για την πλάνη των ματθεϊκών. Του εξήγησε ότι με το να υποστηρίζουν ότι τα μυστήρια της επίσημης εκκλησίας είναι άκυρα, βλασφημούν κατά το Αγίου Πνεύματος, διότι ανοίγαγαν ένα θέμα λατρίας, το ημερολόγιο, για να μην πούμε ένα θέμα επιστημονικό, σε θέμα πίστεως. Του τόνισε επίσης ότι δεν φτάνει μόνο η ασκητική ζωή, αλλά χρειάζεται και ορθόδοξος πίστης. Όπως είχαμε προαναφέρει, ο Χαράλαμπος από τον κόσμο είχε μόνος του κατανοήσει πως οι ζηλωτές είχαν πέσει έξω. Αλλά με τη διδασκαλία του γέροντος άρχισε και αυτός λίγο-λίγο να αντιλαμβάνεται τα πράγματα πολύ καλύτερα. Μα είπε ο Παπα Σκέφτηκα τότε πρώτον ότι εγώ την χάρη του Θεού την γνώρισα με το νέο ημερολόγιο σαν κοσμικός. Θυμήθηκα και την χάρη που είχαν όλοι οι άλλοι γνωστοί μου και φίλοι όντες με το νέο ημερολόγιο. Δεύτερον, θυμήθηκα τότε και ένα περιστατικό της κοσμικής ζωής μου όταν ήμουν σφόδρα φανατικός παλαιοημορολογήτης. Ήρθε ένας με το νέο ημερολόγιο για να κάνει αγιασμό στο σπίτι μας. Και εγώ φανατικός όπως ήμουν και πιστεύοντας ότι δεν έχουν χάρη τα μυστήρια των νέων ημερολογιτών, τον έδιωξα. «Μα παιδί μου», μου έλεγε ο γερεύς. «Ο ίδιο σταυρός είναι, όλα ίδια είναι, έγκυρα είναι τα μυστήρια». Εγώ όμως τον έδιωξα, αυτό όμως ήταν πλάνη, αφού όλη την ημέρα εκείνη είχα μια δαιμονική ταραχή και θλίψη μέσα μου αλλά κοσμικός δεν μπόρεσε να εξηγήσω και να καταλάβω την αιτία όλης αυτής της καταστάσεως. Εδώ όμως αγαπητοί ακροατές θα τελειώσουμε σήμερα την εκπομπή μας για να ακούσουμε πρώτα ο Θεός στην επόμενη να μας διηγείται ο Παπαχαράλαμπος για τις δυσκολίες προσαρμογής και για τις εξετάσει.